Nie galo poli bardzo. Jeśli mówię, że ja wzięliśmy udział w ulicznych... Ja, ja, ja, ja, ja, Bo ja, ja, ja, ja, ja, ja, nie Και, στώρα, συγγνώμη, <Και>, <πέζομαι> και, εσύ, και και εγώ <τσατίζομαι>. <Και> Δηλαδή θέλει να πά σε ένα χειροδρομικό κολόκελο κάνει. <Και> δηλαδή εγώ τα σκι <Και> πότε θα βγάλουν τα σκι τα λεφτά του. Πότε θα πάνα κάνω, τα πέδιλα <Και> του σκι, πότε θα βγάλουν τα λεφτά τα μπατών. Απλά <Και> σου Κακού <Και> αλλά σκέψω και, και το δικό μου πόνο, καλά σε τη θυμάσαν σου δεν σου κοστίζει κάτι. <Και> εγώ, εγώ που έχω πληρώσω τα παγωδικαλλητά. Πάνει μαλάκια και αγωνίζονται και δεκδικά λεφτά και τι θα γίνει να δεκηγήσει. Κάτσε εκεί πέρα που θα εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ, κολόβλαχε, τα καγέντε δεν με τα καγέκια, τα καγένει δεν θα βγάλει του δρόμου, Να σου ναι, και να όλα. Θα ανέβω και εγώ, να ανοίξουν ένα πλόκα μου. Ο... Αυτό είναι όμοιο με το ουισκάκι που ήθελε να πιει ο πάγκαλο και ο άδωνη στο Βρετάνια. Που κάνει διαδηλώσει. Όμιο είναι. Ο... Γιατί κλείνει το δρόμο, δεν μπορεί να πάω στην Κατερίνη. No. Τι, τι να να κάνει στην κατερίνη, κούφια είναι από κάτω όλα, Μια μαλακία να γίνει. Το από κάτω, κάτω να είναι ένα ε... να περάσει από κάτω να βραχική Όλη η κατερίνη στον Αέρα θα το πάνω, εγώ δεν θέλω να στο Σύνταγμα μήπως μή μή είσαι με αυτούς. αυτούς πες το μου μήπω μή είσαι της κυριλαίπορίας πήγαινε με τους ελεύθερους θα να πα, άγια Κουμουνιστή δεν είμαι. Είμαι δεξιός. Ο παππούς μου κυνηγούσε τους τότε τα παλιά τα χρόνια στον φίλιο. Τώρα με το με έχω ελπίδες να διοριστώ. Σύμφωνα με τον πρόλογο που έκανες, θεωρητικό. Τραγούδια δεν ξέρω να γράφω. Μπορώ να μάθω όμω, αρκεί να διοριστώ. Έχω καμιά ελπίδα. Δεν έχει να κάνει, δεν έχει. Να... Οι έχουν σημασία. Παππούδες. Ναι, ναι. Το δεν με νιάζα, είναι, αλήθεια, και μόνο που, το πες, που υπάρχει η Πού θα βρω ότι ο παππού πολεμούσε του κομμουνιστέ τότε. Έλα μόνο, νομίζω ότι τα ψάξαν οι σχέσει του. Τον αλλού τώρα τα ψάξαν, τα κοιτάξανε. Του αλλού, ναι, βεβαίω, τι. Και το πιστέψαμε, δηλαδή. Γιατί δεν το πιστέψαμε, τόσο και τόσο λένε για του παππούδε που κάνουν τα χειρότερα έσχη χρησιμοποιώντα το όνομα των παππούδων. Δεν λέω ότι το παιδί ένα τραγούδι έγραψε, αλλά λέω για του άλλου. Τα χειρότερα έσχη, ποιοι κάνανε, αυτοί που κυνηγούσαν του κομμουνιστέ ή οι παππούδε που διορίζανε μέσα στα παιδιά του μετά από 60 χρόνια.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 Γεια σου δε Γεια σου συντροφά. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Τι, Ο Ιερολαβά έβγαλε 18 χρόνια φυλακή. Από κέρκυρα, ανάπη και δεν συμμαζεύεται. Μετά ο αδερφό μου, ο Θανάσιο έβγαλε 3,5 χρόνια εξορία, Γιάρο μαζί. Εκείνο πήγε λέρο, μετά πήγε ο Ροπό, ίσω ξανά στο λακί. Εγώ έβγαλα 18 μήνε εξορία. Χαμένοι πάτε, εσεί, Τώρα που να πάω να ζητήσω. Αύξηση στη σύνταξη. Εδώ συντροφή σε θέλω. Τσάμπα η πρόγονη, ρε παιδί μου. Είναι κρίμα να τον έχει στον πρόγονο και να μην διοριστεί κάπου είναι μαγειά. Έλα, ναι. Έτσι σκέφτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, τι ξεφτύνει. Αυτό είναι. που κρυγιάζεται δεν μπορώ να το καταλάβω. Τόσα χρόνια βολευτήκαν οι άλλοι. Ωραία, τώρα να μην βολευτούμε εμεί. Ή από εδώ πλευρά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το λαό. Με τι κοιμάται. Με γουρούνου τσάρωχα. Τα παππούσια του τα βγάζει το βράδυ. Πόσο λαό τι κάνει, ρε. Καλά, σε χαιρετάει. Να σε καλά. Με τη μία ούτε, μία, ούτε μία φορά χτύπησε, ρε. Είδες? Τι κάνεις, καλά σου. Μου, καλά. Να σου πω, μπορώ να κάνω μια ανακύρωση από σειδέ έπαιρων. Για. Η παρασκευή 22 Ιανουαρίου, στην ελληνική κοινότητα στο χόλμισ, η λέχη βιντεοκιματογραφική υποκουλτούρα στο χόλμισ, διοργανώνει προβολή τι ταινίε του αύρουσιόλα, περιμένουν οι γυναίκε, με αφορμή να μαζέψουμε λεφτά για την καινούρια του ταινία. Θα ακολουθήσει λαϊκόπ like χωρί περίδα. Ναι, αλλά δεν ψηφίζει, να δημοκρατία. Αναγνωρίζουν. Μου λένε στο κόμμα εσάν τα μπατζανάκια δεν ψηφίζουν πασού. Mm -hmm. Και τον ρεύε σε καψηλά. Κι εσύ δεν έπαιγαινε στα τέτοια σου. Πε με μένα πιο σου τότε να του ισχύω σε την μάπα να μην Να του πω έλα δωρε μαλάκα Με ρώτησε εμένα γιατί ψηφίζω να δημοκρατία Αν σου έλεγε ο ψωμιάδης κόφτε τα λόγια και ψηφίστε τον οικονόμι Γιατί από μένα τρώτε ψωμί και όχι από το φασό Τι θα έκανες Πας άφηνε, θα βάζεις λουκέτρο και δύο οικογένειε θα μένανε στο δρόμο Αν <ΣΟ'> νομίζετε να φορτιστεί, θα ανέβει πάλι η πίεση σου. Να ανέβειρε να φτάσει 24 να πέσω μπροστά στα πόδια του να πεθάνω. Κοίτα πώ μα κάνουν και μα διαιρούνε. <συστά> Τι λέω εδώ, Δέκα, στη Σουηδία όλα αυτά. Ε, ναι, ρε, μα δεν μπροστάρε. Καλά να περάσουμε, στείλε καμιά πρόσκληση όμω. Να mm. πούμε οι τρει πρώτοι θα κερδίσουνε, ο ένα να με εγώ, κάτι τέτοιο. Δώρα θα είναι αυτά που δίνει ο Τσιόλη στο εινικόπο. Παραντάξει, άντμα σποκρέψα. Τιμόν, έγινε σχά, το πολύδε φιλέ. Συγχαρητήρια για τη τηλεοπτική ελληνοθένεια. Φεά ο Τσολιά τη φωτογράφηση. Φεά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 λάθος στάση. Άλλη μια φορά, εμείς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 έχει ελπίδα, αλλά η ελπίδα δεν βρίσκεται μια φορά στα τέσσερα χρόνια στην ψήφο. Ούτε βρίσκεται κάθε τόσο να κάνω μια κριτική ενδοοικογενειακά και να φωνάζομαι στο μπάνιο μου. Γε, yes, πολέμα, να παλέψει. Σήκω στο ανάστημά σου. Και πώ αντέχουν αυτοί οι όλοι οι συντροφοί μου. Πώ αντέχουν και είναι ακόμη στο δρόμο. Είτε είναι συνταξίουχο, είτε είναι παιδάκι, είτε είναι αυτοαπασχολούμενο, είτε οι εργαζόμενο. Γιατί έχουμε ελπίδε. Έχουμε ελπίδε και οι ελπίδε μα είναι μακριέ, όπω λέει το σύνθημα, γιατί και μα είναι παλίτε. Άδε μάτια βουρβάζουν ένα βραγουδάκι, μα κοιτάνε από μακριά και περιμένουν από μας να σηκωθούμε λίγο ακόμα. Το, το Σάββατο, 11 ώρα στην Ομόνια. Μην κάθεσαι σπίτι, κάνε κάτι άλλο. Έλα να ενώσει τη δύναμη με τη δικιά μου. Σαν τα να πάω τον να show. Όμω την Παρασκευή το βάρο να λέει για το πουλόβερ και από κάτω χαλεί το χρήστο το κυριαζεί, το παλιό μου το πουλόβερ. Αλέξη, μην ξεχνάτε ότι εγώ ήρθα από το Τέξα, μπήκε σε αυτή τη διαδικασία για να βοηθήσω. Την προσπάθεια μια αυθεντική διαπραγμάτευση. Συγκριθήκατε. Εάν κρίνει οποιαδήποτε στιγμή ότι δεν βοηθώ και ότι έχω μαζέψει πάνω μου όλα αυτά τα πυρά. Και ότι έχω μαζέψει πάνω μου όλα αυτά τα πυρά, και ότι θα σε διευκόλυνε η απομάκρυσή μου, θα είμαι ο πρώτο που θα υποστηρίξω την απομάκρυσή μου. Απέρριψε σε αυτό που το είπα, και μάλιστα χρησιμοποίησε και τη μεταφορά του ξυλωμένου πλόβερ. Γιάννη μου είπε, αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ξυλώσουν το πλόβερ μα. Μη μου λες τρέλες πρόσεξε καλά. Θα στο σκύσω και θα σε στείλω στο σπίτι με το βραχή. Μη με τρελαίνει. Γιάννη μου είπε, αυτή τη στιγμή προσπαθούν να ξυλώσουν το πλόβερ Να μη μου το φέρει πίσω. Το πουλόβερ μου φοράς Αν το θέλεις θα ίσως Λόγος για να με κρατάς Το παλιό μου τα ακριβό μου Στο κορμάκι σου φοράς Το καλό μου The Το πουλόβερ μας με Πάνε να χτυπήσουν εσένα Για να αποδυναμώσουν εμένα Δεν θα γίνει ποτέ αυτό Συνεχίζουμε Θα τους πω δε Δεν περνάει το παραμύθι Δεν με βλέπουν εμένα Μαδερφούς μου να σφαχνώ το Τώρα που βγαίνουν οι αγρότες στις εθνικές οδούς, ξέρει τι θέλω, ε Τοντάκη το, το Παπάτσα από την Παντοπρόκ Που το θυμήθηκε μόλι. κάθε χρόνο το θυμάμαι Γραφείο Υπουργού λέγεται Ε, καλημέρα Καλημέρα. Το γραφείο του κυρίας Μπαντζελή. Ναι, ναι. Καλημέρα. Και... Καλημέρα. Ο Τάκης ο Παπάντζας είμαι από την Παντοπρόκ. Πρόκα καρφί με τις πρόκες. Ναι. Ε, πήρα να συνεννοηθούμε με την κυρακατίνα την Μπαντζελή. Από ποιο μπλόκο ξεκινάω. Ήμασαν στο τηλέφωνο χθε και δεν ξέρω τώρα τι να κάνουμε. Μισό λεπτό και θα κρατήσω εγώ τα στοιχεία σα. Για πείτε μου, πείτε Δεν μου. Δεν είναι Είσαι... εκεί. Ε, εδώ είναι, εσύ. Πείτε μου λίγο το όνομά σα. Ο Τάκη, ο παπάντζα είμαι. Τάκη. Από την Παντοπρόκ. Πάντζα. Παντοπρόκ. Παντοπρόκ. Μισό λεπτό, από. Σα το λέω. Παντοπρόκ. Πρωκ και θέλετε. Πρόκα καρφή, πρόκα καρφή. Σημειώστε. Ναι, ναι, ναι, πρόκα. Να συνοηθούμε μισό. με την κυρακατίνα την πατζελή. Απ' τα μπλόκα, πια μπλόκα να ξεκινήσουμε. Έχω μαζέψει εδώ πέρα την ομάδα κρούση. Του έχω εφοδιάσει με πρόκα. μπλόκα. Ναι, ν, πού ξεκινάμε. Ν Μισό να... λεπτό θα περιμένετε. Για περιμένετε λίγο. Περιμένω. Περιμένε...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 3.52. Ο Τάκης ο παπάτσα από την Παντοπρόκ. Θα ήθελα να μιλήσω και με την κερακατίνα την Πατζελή που έχουμε και γνωριμία παλιά από τη Φθιότητα. Πείτε έχετε μιλήσει με την κυρία Υπουργό καθόλου. Έχουμε γνωριμία μωρά από τη Φθιότητα oh. παλιά και θέλω τώρα να, να, να συνοηθούμε οι δυο μα. Γιατί συντοπίτη με τη φοφόρο να εξυπηρετήσω. Κύριε, ναι, να θα θα θα θα... Όπου μπορώ να βοηθήσω και εγώ να πάω να τρυπήσω με την ομάδα μου τα λάστιχα να φύγουν από κοιχά μου να πηγαίνουμε θεσσαλονίκη. Μισό λεπτό, πείτε Ναι, μα ακούτε. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει, εγώ κύριε Παπαδάκη θα το συζητήσω επειδή είναι σε σύσκεψη αυτή τη στιγμή, κύριε Υπουργό. Δεν μπορώ να τη διακόψω. Είναι δεν με του αγρότε, μιλάνε. Ε, είναι σε σύσκεψη. Μήπω του βρούμε τώρα που, είναι, που μιλάνε με την Υπουργό, πάω τώρα που ε... νάδια, τράκτερ, λοιπόν, να όχι, όχι, όχι, τώρα. είναι άδεια τα Όχι, Δεν είμαι Υπουργό, όχι, δεν είναι. Εγώ θα τα κράψω τα στοιχεία, θα σα καλέσουμε εμεί, εντάξει. εντάξει. περιμένω. Λέ, γεια σας, γεια σας. Καλή δύναμη. Να είστε Γεια, σας, γεια σας. Αφιέρωθω για Παρασκευή. Σε όλο το, τα ρωσικά στρατά, στου Τούρκου στρατιώτε, στου παρατρεχάμενου, στου τζιχαντιστέ, Τα πιτυρίκα που πάνε και αποκεφαλίζουνε. Στον ελληνικό στρατό, στον αλβανικό στρατό. Αν θα με καλέσει η πατρίδα Νικόλα Σάτσε. Σαν τουφέ τα, τα θέμε, τα θέμε. Για τα στήφια τα, τα, τα δικά σα. Οι λαοί αδε, λαοί αδερφομένοι θα σα στήσουνε, θα στήσουνε. Πέσει, λοιπόν, άκου τη αφιέρωση θέλω. Θέλω να βάλει αρχή που έλεγε θα βαράμε τα ανταούλια και το ζουρνά και να βγαίνει εσύ από την ελληνοφρένη και να βαρά παλαμάκια. Εμεί όμω πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τι αγορέ. Δεν θα τι αγνοήσουμε. Έρε μνημόνια! Αλλά θα του δείξουμε τον εναλλακτικό δρόμο που θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν. Γεια σου, Γεια σου οικογένεια Παρά με τον καούλη <στονίτρια> Δηλαδή γεια την έννοια του τη χάρμα <στονίτρια> Και αυτέ θα χορεύουν Έχει και μπίτα <Κιλίτρο> <Κιλίτρο> Θέλω όταν μπορέσει να παίξεις το ζεζαλιζέ από χατζιφραγκέτα Που λέει θέλω μεινό μνημόνιο θέλω και τρώικα Εντάξει Συγγεί επιστροφή πίεση στροφή Κινούμαι <Κιλίτρο> Θα με πεις τα πιλιάρδα <Κιλίτρο> δικά κυρίως Στους <Κιλίτρο> αγαρακτισμένους Να πίνω καμιά φύρα <Κιλίτρο> Να κάνω <Κιλίτρο> παντακράφη <Κιλίτρο> Επινοποιείται και σε λιμάστε εμάς Η την παραγωγή θα σε πίσω τα καμά Ακού τα τραγουδάκια μας και άραξε Μήπως φαίζει κανά σε ζάλισε Θέλω πνημόνιο, θέλω και τρώικα Στο μέσο πρώτος μου να γίνεται χαμός Θέλω πνημόνιο, θέλω και τρώικα Και με το δούνο του να γίνει πάνικος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 Αν όντω πώνεσαι όπω λε για αυτά τα 25 παλικάρια. Είμαι ένα από εσά. Αυτού του 25 ηλιοκαμένου λεβέντε που το αργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει η αλμύρα και το είχε μαστιγώσει αλύπητα το κύμα. Με μα Που το κορμί του είχε τη δροσερή βοδιά τη θάλασσα. Όχι oh, δεν <laughs> μου. Και που τα τραχιά χέρια του θα μπορούσαν να είναι μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Oh, <laughs> ε τότε πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή την αλήθεια. <laughs> Μη βροντοχτυπάς Τις χάντρες Η δουλειά κάνει Τους άντρες Μια με την καλή έννοια Το για πυλοφορεί Το μυστήρι Πώς είναι ο άντες αγάπη μου Ο άντες πάει με προς κίνηση Να σου δείξω τίποτα, τίποτα μπορεί να σταματήσει Να τις, φωνές, τις φωνές, το, τις φωνές, τις φωνές το Έλα, Αποστολή. Έλα, παιδί μου. Πρώτη φορά πέρνω τηλέφωνο να ξέρει. Θέλω μια παραγγελία για την παρασκευή. Μια θέλω να μου βάλεις με το σπίτι που κάπου καλαμάτα, εντάξει. Α πούμε να αρακώ. Ναι. Με κέρει κάποιο καλαμάτα, Ναι, αμέ. να σου είπα κατέλε. Τι που έχει θέλουμε φίλε. Φίλε να βάλουμε κάτι δεντρίλια, ωραία όμορφα. Έχει, έχει τι δεντρίλια, για να κρεμαστούν από εκεί να κάνουμε τα ζανιές. Εγώ μέσα είμαι σε όλα αυτά. Θα oh. και εσύ να το σαν... μαζί με εμένα, άμα βάλει τέτοια, ό,τι όργιο, ό,τι βίτσιο, μέσα κι εγώ. Βάφο! <Το> Σιγά μην έχετε και λευκοσία! Τι είναι βάφο! Ρε μπάφο <Το> ρε! Βάζε λίστε εκεί κάτω! Τι είναι αυτά! από πίσω το ποστάνι! Έχει ποστάνι κατάργην. Όπα, όπα, όπα! Εγώ δεν βρίζω! Ρε άκουη σου λέω! Ναι, ναι! Ποκάνι το σπίτι έχει! Τι έχει! Ποστάνι από πίσω! Όπα, όπα! Κόμμετε σε βρίσκες! Τι είναι αυτά που λες τώρα! Ε, τι είναι αυτό ρε π*****! π Ε, στο παγω από την αρχή. Μα, ρε νερό έχει πίσω Μαλάκασε. Ανερό, δεν το πως από την αρχή. Τι θες να κάνουμε, χολυμπιθράτο. Πρέπει να ποτίζω τα δέντρα μου, θέλω ρε. Να ποτίζει τα δέντρα σου. Και αν είμαι και εγώ πάνω στα δέντρα. Θα σε ποτίζω και σένα, ρε μαλάκασα. Νέρο έχει. Έχει. Τι λεφτά θέλεις. Κάλε τι λεφτά να θέλω. Άμα τραβήξω αυτό το βίτσι και θα θέλω και λεφτά. Με πού πλέξα, δεις, Για μένα φαντασίωση. Περίμενα τον πρώτο που θα βρεθεί. Να βρέθηκε εσύ. Δεν θέλω λεφτά σου, λέω. <Τελήδε> Κάνε με τα ρζάν, αυτό θέλω. Ας επιδείξω, θέλειτε. <Τελήδε> τα θέλω να είμαι. Αλλά <Τελήδε> ας κάτι, να σου... Άμα σε να μου δω το σπίτι. Τώρα συζητάμε. ζητάμε. <Τελή>